Μεσόμα με παίζεται λέει ο Δίας Έσε Νέα σέντρα ΟΛΚΑΠΗ ΓΟΛ! ΓΟΛ! Η μπάλα στα δίκτυα Τον πρώτο γόλ στο τελικό Τον πρώτο γόλ στο τελικό Είναι το ολυμπιακό, το πρώτο ελληνικό γόλ στο τελικό Ευρώπης Ένα γόλ απ' τον ΕΛΚΑΠΗ Προμερά πράγματα, πέφτει το γήπεδο. η Αγία Σοφιά σύγεται! Σφύριξε! Τελείωσε! Το πήρε και το σήκωσε ο Ολυμπιακός! Ολυμπιακός είναι ο πρωταθλητής του Κόρφερνες Λίγκ! Ολυμπιακός είναι ο πρωταχνητής Ευρώπης! Ολυμπία και ομάδα ομάδα μου Μεγάλη μου αγάπη Ολυμπία καλά μου Είμαστε συνεπίση στο σήμα ναι, Το σήμα εντάξει, υπήρχε Δεν περίμενα αυτό από εμάς Ναι, εντάξει, να και δεν περιμένουμε να γίνει τέχεια. και αυτό. Ναι, όχι, αλλά δεν το περιμένουμε και από εμά. Κάθε πότε. Μα απογοητεύω λίγο. Τέλο πάντων. Γιατί σε απογοητεύσε, Αυτό που βάζουμε και εμεί ήμουν στα αρχαία κομμάτια. Όλη το μέρα σήμερα Έτσι. εδώ νομίζω ότι όλε οι εκπομπέ το βάζουν. Όλε οι εκπομπέ. Όλε το βάζουν. Χαμό. Όλο εδώ κόκκινο με, κτίριο. Τι να κάνουμε με το κόντρα. Τι, Τι να βάζαμε. Τι τη Φιωρεντίνα. Το Μιτσοτάκι να λέει νησυλοφρένα τη Πέμπτη. Το έχουμε βάλει εκατοχώρε. Είπαμε να αλλάξουμε κι εμεί σήμερα. Όχι επειδή το κάνουν όλοι, επειδή το νιώθουμε. Ναι. Πού και πού νιώθουμε κι εμεί με τέτοια. Δεν θα ήταν ωραίο όλε οι επιχειρήσει να είχαν έναν ύμνο και ανάλογα με τις επιδόσεις τους να, να βάζουμε τον ύμνο. Ναι, ε, κάθε εξωτερικό. τα γιαούρτια. Τα ξέρω, Πολλοί σε αυτό το μήνα ξεσκιστήκαμε. παμ, παμ, πάπα. Θα φτιάξουμε. Τρει χιλιάδε φίλοι τρώνε το γιαούρτι, ξέρω κάτι. Θα φτιάξουμε κι ένα τέτοιο. Νομίζω ότι όλη η Αθήνα και η Ελλάδα είναι ξενυχτεριστή. Ένα μέρο τη ενώ έχει τέτοια. Ε, θα είναι εκεί ΑΕ ή Παξιμάδια, τι α, ναι, ναι, ναι, σωστά. Δεν μπορεί να είναι, αν είναι εταιρεία Του ΤΑΔ, Παξιμάδια Νομίζω Σήμερα ήταν όλοι ξενιχτισμένοι το πρωί Σε κάτι καφετέρες, πήγα για καφέδες και ε, Οι σίγουρα, όχι όλοι Α και οι εργαζόμενοι εντάξει Όχι όλοι, όλοι. Κοίτα, δε μου, δεν το... ποιο... δε... υπάρχει άνθρωπος που δεν το δε. Τόδανε, ξενύχτησανε, δεν το πρωί ε, Εντάξει, εκεί σιγά Δεν πήγα, πήγα στα πανηγύρια βάζανε, σιγά, Δεν και Το κύπελο της πλάκας ε, Εννοώ ότι ξενύχτησαν πάντω. Δηλαδή ήταν πάνω, μια, πάνω. μια στιγμή, μια νύχτα στην Ελλάδα που ξενύχτησες Ήταν μια ελληνική ομάδα αλλά κάθε μέρα το τελειώνει μια ώρα Κάθε μέρα Αυτό πήγε μια μισή Άμα είναι κολλημένος ο άνθρωπος Εγώ είμαι κολλημένος, εσύ που νομίζεις Επειδή κοιμάσαι νωρίς, νομίζεις ότι όλοι <laughs> κοιμόντουσαν yeah, yeah, νωρίς Και χτες κατάλαβα ότι είναι, κρατάει η ζωή και Κρατάει, έχει θα... yeah, και το βράδυ, να <laughs> βλέπεις Μα γίνω πυροτεχνήματα στην Ηλίουπολη Και άκουγα πιστολιές, χαμός Φωμός, Που να πήγαινε και στον Πειραιά Φωνές, ε, τα βλέπα Γαλάτες. Καλά στον Πειραιά ήταν από Ε, ναι, και από τι 4 για να πιάσουν. Ε... Στασίδι <laughs> στον COVID. Έχει κάτι, είχε γεμίσει όλη η πλατεία εκεί του. Έμανα μέσα να... ένα που φορούσε μάσκα. Είδα ένα με μάσκα COVID. Ήταν <laughs> πολύ. Να, να προστατεύτηκε, εντάξει. Ε, καλά, εντάξει. Ε, Νομίζω προστατεύτηκε αφού την έβαλε. Ε, εντάξει, όλα καλά. Χιλιάδε. Α πάει ήσυχα ένα σπίτι. Υπάρχουν κάτι βίντεο από την πλατεία του θεάτρου εκεί που είναι και το Δημαρχείο, που είναι και το Δημοτικό Θεάτρου. Όλη αυτή η πλατεία με το Μετρό και το μετρό το παντοκενουργία. Και είναι γεμάτο ο κόσμο. Έχει μια τεράστια οθόνη. Τι και γεμάτο, είναι... από το σιλό είναι. Από το σιλό, μέχρι ναι. να φτάσει σε... κάτω στη θάλασσα, είναι κουνιάνο φίλο. Έχει μια τεράστια οθόνη και βλέπουν όλοι αυτοί. Είναι η λήψη από πάνω και είναι όλοι σταθεροί άνθρωποι, βλέπει. Μένω από μια απόσταση 30-40 μέτρων. Και όταν μπαίνει το γκολ, όλη αυτή η μάζα των ανθρώπων αναταράσσεται, σηκώνεται, Χωρεύει, κουνιέται. كان... Γιατί είναι από πάνω η λήψη, δεν βλέπει κανέναν. Ναι, α το πούμε, κάπέλο. Οπότε, Το λέω χριστιανικά ναι. Οι παίχτες, η, η ομάδα Η ομάδα προς τον Κύρκο απευθύνεσαι εδώ τώρα <laughs> <laughs> Η ομάδα Έφτασε, θα μείνουμε λίγο σε αυτό Το λέω επειδή Νέα Ιραπόστολος Και, <laughs> πώς θα, και ο Σιωμάρτηρας <laughs> Αγιο, Αγιοταφίτη τον έλεγε ο Τράγκας Ήταν ο αγαπημένο του Τράγκα Ιχολύπτης Ο Κύρκος και τον έλεγε Αγιοταφίτη, του αγιοταφίτη. Η ομάδα έφτασε, η ομάδα του Ολυμπιακού, με το κύπελο, φτάσανε το, το πρωί, 5 ώρα, κάτω στο, στην πλατεία που έγινε η τελετή. Εκεί καταφέρανται τότε, ε, καταφέραν, ναι, γιατί ναι. ήταν μπλοκαρισμένη η σούπα από, πριν από το σιλό, ε, στο, από τις 4 ώρα. Και εκεί θα ακούσουμε τον πρόεδρο, τον, πρόεδρο, τον, τον αρχηγό, τον αρχηγό, τον αρχηγό, τον αρχηγό της ομάδας, τον Φορτούνι, τι ακριβώς είπε. Λοιπόν, ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που ήταν όλη τη χρονιά δίπλα μας, Κάναμε έναν άθλο, σας ευχαριστούμε όλους και θέλω να αγαπάτε αυτή την ομάδα με την καρδιά σας και όλοι μαζί να πάμε για ευρωπαϊκά. Μήνυμα εδώ ακροατή ο Μπάμπης. Βρε, βρωμοκουμούνια, ολυμπιακοί είσαστε, ουστ. <χω> <χω> <χω> και ένας άλλος ακροατή uh, που τον ξέρουμε. Όλα στο κόκκινο. Ε, ναι. <χω> <χω> Ένα άλλο ακροατή. Crossover episode. Ο Δημήτρη που είναι και φίλο. Λέει Ολυμπιακό ή20 Ευρωπαϊκή Κούπα. Σαν αστείο πέμπτη ακούγεται. Καλησπέρα και τα λοιπά. Ε, γράφουν εδώ διάφορα. Έχουν φάει τα λισακά του όλοι που έχουν δει Ευρώπη με το ματοκιάλι. Ναι, μόνο με ταξίδια ε, όταν πηγαίνουν στο Παρίσι. Με ταξίδια και... και κάτι εκεί στη Χούντα, κάτι μεταξύ του Μένα κάτι τέτοια. Ναι, τότε που είχαμε πάρει. Ε, είχα, αυτό δεν ένα... είχαν πάρει. Με τι το Παθηναϊκό Λέσ. Όχι. Είχε πάρει στον τελικό. Το... Απλά. Τη Το μπάσκετ. Α! Τι ναι, είχε πάρει άκρη στον μπάσκετ. Τι είχε πάρει άκρη, και το 68 πότε ήταν. Ναι. Το 68, επί Στον μπάσκετ έχουμε πάρει πολλά, έχουμε διακρίσει τον μπάσκετ ευρωπαϊκής Πολλέ και έκτοτε. Δηλαδή, τώρα προχθέ πήρε ο έχει πάρει άλλα 6, έχει πάρει Ολυμπιακού άλλα 4. Πάμε καλά έξω, Τρί. Τρία. Όχι δύο. Τρία. Τα ξέρεις είναι σιγά. Η καλά. Σήμερα υπάρχουν διάφορα βιντεάκια στο Που δείχνουν οπαδούς του Ολυμπιακού οι οποίοι κρατάνε καθίσματα ξυλώσαν τα καθίσματα <laughs> AEC. της ΑΕΚ και τα έχουν ω τρόπεο και τα περιφέρουν και πολλοί από αυτούς είναι το πρόσωπό τους στους λογαριασμούς τους κρατάνε Άρα το καθίσμα και το κάθισμα γράφει και το νούμερο Τι θέση είναι, είναι ένας που γράφει 71 και του λένε όλοι μπράβο βλάκα táδε, <laughs> έβαλες, με το τάδε όνομα, <laughs> όνομα που έβαλες, ξέρουμε που είναι, ξέρουμε που είναι γιατί Μπήκαν στι στοαλέτες, οι φιλαθλοί γράψα, γράψανε. Εγγράψανε, ενώ η καφρίλα πάντα πυρτσέβησε αυτά. Απλό έχει δοθεί στον τόπο αυτό. Ναι. Και παίρνανε τα καθίσματα, ένα το είχε πάρει με τη βάση το κάθισμα. Γιατί άλλο ε, δεν ξυλωδώ. Πάλε, πάλε, πάλε, με τι το είχε, Με, με άλλον. Άλλο να ξυλώσει το πλαστικό που φεύγει εύκολα, και άλλο να πάρει και με, τη, με το σίδερο από κάτω, mm. το στήριγμα της, του πλαστικού καθίσματο. Και καμαρώνανε ότι πήρανε τα. Τι προσέχει αν το στήριξει κάπου τουλάχιστον. Εν το βιδώνεις κάτω, βάζει. Αυτό θα το κρατήσει τώρα στο σαλόνι. Θα λέει, από τον τάδεραν. Και τάδε, αυτό είναι σάιπ είναι Ναι, αλλά. Τους πήραμε και τα καθίσματα. Τα Μπράβο. Τα και έτσι θα τα κάνετε τώρα. Θα το έχει εκεί το βλέπει. Yeah. Όχι αυτό θα νομίζω θα μπουν σε προθήκες. Θα είναι στο κρέμα τύπο. Στα το yeah, Πώς βάζει ο άλλος το ελάφι. Μπράβο. από yeah, το, yeah, το τζάκι το κάθισμα. το, κάθισμα. το, το, το Εγώ πρέπει να oh, έχει το Όχι Ναι. το σετάρεις με Η ωραία στιγμή ο οποίος όσοι δεν το είδατε είναι ένα παιδί καθυλωμένο σε καροτσάκι πόσο να είναι 12 με 15 χρόνων κάπου εκεί δεν νομίζω, μπορεί και πιο μικρός, ναι. ναι. έχει πολύ ωραίο λεξιλόγιο μιλάει πολύ ωραία ο Γιαννάκης είχε πάει με τον πατέρα του, είναι ο παδός ε, του, ΠΑΟΚ. του ΠΑΟΚ παρόλα αυτά είχε πάει καλεσμένο στη Μυτικά τον είχε από τον Ολυμπιακό ναι. γιατί με τον πού ο τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού είχε γνωριστεί πάνω στη Θεσσαλονίκη στον αγώνα με τον Μπάουκ τον Τωρινό, τον τον το ζολάκ τον είχαν γνωριστεί πριν πότε 10 15 μέρες πότε ήτανε. Ah, και, το και του είχε μιλήσει ο μικρός στο Τζολάκη ο Τζολάκης είχε σταθεί εκεί και μετά το ίδιο ομάδα του Ολυμπιακού και του λέει να έρθετε και εσεί εδώ και είχε πάει την, στο αναπηρικό καροτσάκι συνοδευόμενος από τον πατέρα του, είναι ο Γιάννης Πάπα έτσι λέγεται ο μικρός ναι Γιάννακη mm. τον λέμε πια όλοι ε, και πήγε με, την μπλούζα, με την, το μπλουζάκι του Πάουκ μπήκε mm. μέσα στον γήπεδο χτες Κανεί βέβαια θα, θα τολμούσει να κάνει κάτι, ίσα ίσα πήγαν όλοι οι παίκτες και πριν και μετά και τον, τον χαιρέτησαν. Θεωρώ ότι υπάρχει κάποιος κάφρος φίλε που θα μπορούσε να πάει το κάθισμα και από αυτό το παιδί που είναι ΠΑΟΚ. Νομίζω. Να φιλάμε και αυτό το κάθισμα <laughs> του ΠΑΟΚ G. Στο τέλος του βάλανε τη μπλούζα του Ολυμπιακού. <laughs> του φορέσανε το μπλουζάκι του Ολυμπιακού. Για να μπορούν να τον βλέπουν, δεν πέρα, να τα είχαν, είχαν τρελαθεί, <laughs> να το είχ Ε, ο Γιανάκης λοιπόν, χτε έκανε. μιλούσε στα. Με τα συνεντεύξει. πήγανε πήγε με το κύπελο. ο Φορτούνης και το ανεβάσανε μαζί. Ναι, τα λέω ναι, για αυτούς ναι. που δεν τα έχουν δει. ήταν μια ωραία Αγκαλιά στιγμή. Με θα ακούσουμε τι είπε ο Γιανάκης στη λήξη του αγώνα. Μπορείτε να μαντέψετε τι είναι αυτό το δώρο ή θα αφήσουμε το Γιαννάκι να μα το πει. Ε, είναι τα γάτια του Σβολάκη που σήμερα δεν αφαγείασε ούτε ένα κόλπο. Τα γάτια λοιπόν ενό τροπεούχου, ενό τροματοφύλακα που του ευχήθηκε στην Τούπα πριν μερικέ μέρε να το σηκώσει. Το σηκώσαμε εμεί, το πήρε ο Παναθυλαϊκό στην Euroleague, πήρε και ο Ολυμπιακό στο Conference League. Οπότε έπεσα μέσα σε όλε τι προβλέψει μου. Η βραδιά το μεταξύ όταν με πήραν για το, το γύρο του θρυά μου μου άρεσε πάρα πολύ επειδή ένιωσα ότι δεν είμαι μόνο ο Γιάννης του ΠΑΟΚ είμαι ο Γιάννης όλων των ομάδων Είσαι ο Γιάννης όλων των ομάδων είσαι... Ο Γιάννης της καρδιάς μας. Είσαι ο Γιάννης που μας θυμίζει ότι ο αθλητισμός ενώνει και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο και γι' αυτό σε αγαπάμε και σε ενατρεύουμε όλοι τόσο πολύ. Το ξέρω και ευχαριστώ πολύ. Τι σου είπαν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω. Είσαι το γούρι και το λιπαλί και τα Και εσύ πώ το βίωσε όλο αυτό. Με αυτή τη φανέρα είχα όνειρο να την πάρω και θα την γράφω πίσω. Ελκαμπίγραφη η φανελά από πίσω. Προγραμμένο με παίκτη του Ολυμπιακού. Μεγάλη μου καψούρα και την ήθελα αυτή τη φανελά. Θα την κρατήσω, είναι συλλεκτική. Κύριε Στέφανε, Παρακαλώ να ότι μου. Ότι μετά από τόσου μήνε και μετά το Αμπερτίν Πάο που είχα ξαναβγεί στην Κοσμοτέτη TV, είχα πει ότι <laughs> την ομάδα του βλέπω μέχρι του τέσσερι. Τα δικά σε αυτή την πρώτη ψηφική καλάθος Αλλά δεν πειράζει Το πήρε μια άλλη ηλικία ομάδα Και το χάρηκα εξίσου Όσο θα το χαιρόμουν Όταν θα το έπαιρνε Πακάρα Εδώ λοιπόν είναι ο Γιάννάκης Όπως το λέμε ο Γιάννης Παπαστεφανάκης Ο οποίος τα ξέρει όλα Τα λέει όλα Εδώ φορά την πλούστα Όλοι το κάποιοι έχουν... ήθελε, δεν ήθελε του ο... Τζολάκη Όχι, με τον Τζολάκη γνωρίστηκε αλλά ο Δεν έχει το... καψούρα όμως Ναι ε, δεν τον έχει, έχει, ναι. Και είχε κάνει προβλέψει που έπεσε έξω, όπω είπε ο ίδιος, Αλλά είχε κάνει και πρόβλεψη την προηγούμενη εβδομάδα στο Άξιο, στον οικοποφάντη, που είχε πέσει μέσα. Θα έρθει θα... να παρακολουθήσεις τον τελικό του conference link με τον Ολυμπιακό. Ναι, και θα το φωνάξω δυνατά. Θα το πάρει ο Ολυμπιακό με τον Old Toy Lock. Καλά, εσύ πάω,κ, δεν είσαι. Στηρίζουμε την ελληνική μας ομάδα που είναι στην Ευρώπη. Πιστεύω θα περάσω πολύ ωραία και θα δούμε την ελληνική ομάδα για πρώτη φορά να σηκώνει το ευρωπαϊκό τρόπο. Να σε ρωτήσω, θα πας με τη φανέλα του Πάου για γγούρι ή θα φορέσεις έστω για λίγο φανέλα του Ολυμπιακού. Θα τα αλλάξουμε όλα δηλαδή. Θα φορέσει τη φανέλα του Τζολάκη. Όλους τους έχει, τους ε, περιλαμβάνει όλους. <laughs> Αυτή ήταν μια ωραία στιγμή, με όσοι και πολύ συγκινητική χθε το βράδυ. Από την αρχή δηλαδή, γιατί τον είχαν εντοπίσει οι κάμερες από πριν ξεκινήσει ο αγώνας και μετά και στο τέλος. Ωραία. Ήταν μια ωραία. Εντάξει, είναι από τα ωραία, ωραία αυτά που, του αθλήματο και τα πιο έτσι. Και επειδή ε, το συγκεκριμένο άθλημα δεν μα έχει συνεχίσει να σε ωραίε στιγμέ. Ναι, αυτό γιατί έχει τέτοια τοξικότητα που φεύγει από παντού. Και κυριαρχή και δηλαδή, δεν υπάρχουν τα όμορφα. Και όταν υπάρχουν Έξει. έτσι όμορφε στιγμέ, τι τραβάμε λίγο από τα μαλλιά για να τι. ω ανάγκη όλων μα να. ότι θα μπορούσε όλο αυτό να είναι και καλύτερο. Γιατί είναι ένα πολύ λαϊκό, το πιο λαϊκό άθλημα. Πάνε άνθρωποι, βλέπουν, χαίρονται, παθιάζονται. να δεν τώρα το μισογείπεδο. Και να φύγει. και, το τα επιδεικνύει κιόλα. Δεν Όλα αυτά. Και όχι μόνο, νομίζω. Και αλλού να γινόταν, στο Καρασικάκι να γινόταν ήθελ, με άλλη ομάδα θα θα περίπου κάνουμε, ναι, Όλοι έχουν το, τα καλόπεδα αυτά που πάνε και εκτονώνονται εκεί. τέλος σε αυτό, θα επανέλθουμε σε λίγο δηλαδή. Γιατί έχουμε ευρωεκλογέ την άλλη εβδομάδα. Δεν έχουμε αφήσει επιτυχία για επιτυχία στην Ευρώπη. Να. Τώρα ο Ολυμπιακό, μετά έρχεται του Μιτσοτάκη, του Λαϊκού Κόμματο. Άρα είσαι υπερήφανο για τον Λαϊκό Κόμμα. Πώ το το κόμμα του Μιτσοτάκη. Το ευρύτερο στην Ευρώπη. Το ευρύτερο. Η Ούρσουλα, έχουμε μάχο για την Ούρσουλα. Είσαι υπερήφανο. Εντάξει τον Ολυμπιακό, τον είχαμε μια καούρα, αλλά και την Ούρσουλα θα βγει, δεν το έχει. Όχι καθόλου. Είσαι υπερήφανο ένα ολόγραμμα είναι η Ούρσουλα. Είτε είναι αυτή είτε κάποιο άλλο, είναι ολογράμμα, δεν είναι κανόνα κι αυτό. Αι, Από εδώ και πέρα δεν χρειάζεται να εκλέγουμε, θα μπορεί να πάει ένα AI. Εντολέ, εκτέλεση, υπογράφει. Έχει ψηφίσει για Ούρσουλα ποτέ. ποτέ. Εκλέγαμε. Ε, δεν έχει Μόνο κλέγαμε. Ναι. Α, <laughs> πολύ καλό. Ε, το φέρνω και λίγο στην πέμπτη. Είναι και πέμπτη ο φίλο. Το είχα ξεχάσει. Ωστόσο, έχει αλήθεια μέσα του. Με άλλα λόγια, να το θέσουμε πάλι. Είμαι περήφανο. Είσαι υπερήφανο για κυβέρνηση. την Ευρώπη. Α, και, και την Ευρώπη. Τώρα είμαστε στην Ευρώπη. Θα έρθουμε στην κυβέρνηση. Α. Που επίση είμαστε υπερήφανοι. Είμαστε για την Ευρώπη είσαι υπερήφανο. Γιατί είναι μπράβο. Γιατί είναι και ο Δένδια το ίδιο υπερήφανο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνο το πιο περήφανο δημιούργημα στην ιστορία του πλανήτη. <χωλέ> δεν είναι μόνο το πιο περήφανο δημιούργημα στην ιστορία του πλανήτη. Ένα μοναδικό χώρο. προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοκρατίας, <χω> ελεύθερης οικονομίας. Είναι επίσης και ο ζωτικός χώρος για την πατρίδα μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνο το πιο περίφανο δημιούργημα στην ιστορία του πλανήτη. Τι είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το πιο περίφανο δημιούργημα στην ιστορία του πλανήτη. Δεν είναι το μόνο. Έχουμε κι άλλα. Ναι. Είπε ότι δεν είναι το μόνο πιο. Ναι, αλλά... ναι. Στον πλανήτη... Όλοι οι πανέμοιοι για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαίρομαι. Είναι ο άλλο στο Μεξικό και λέει: Ε, μια περηφάνεια που έχει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάλι Δεν... καλά που έχουν και αυτό να μα κάνει κάτι περήφανο. Όπω οι IGD χθε νιώσαν υπερήφανοι για την Ήπειρο του Ολυμπιακού. Κάτι τέτοιο. Ναι, επειδή είναι στο γήπεδο του. Δι... Τέτοια φάση. Τα ζηλεύουν πάρα πολύ. Ε, ο Δένδια εδώ, υπουργό αμήνη, και μιλάει μέσα για τι αξίε τη Ευρώπη, για τη δημοκρατία στην Ευρώπη. Είναι αυτή η Ευρώπη που υποστηρίζει το Ισραήλ. Ναι, ήδη. Του φάζουν οι Ισραηλοί, επειδή είναι λίγο φωνιάδε. Λιγοφωνιά. Μην είναι κάποιος λιγοφωνιάς, αμέσως. Αμέσως, αμέσως να μην το στηρίξουν, δηλαδή και έχει κόλλημα. Μήπως είσαι και εσείς με την Παλαιστίνη που έχουν υποδαβλίσει... Αναρκοάπλητες, υποδαβλίσει... όπως έλεγε ο Μπογδάνος, φεμινίστρες, τέτοιες. Βίγκανο βιγκανό... σατανίστρες, κάπως έτσι. Ε, ε, είναι η Ευρώπη η αξίση της Ευρώπης που υποδαβλίζουν τον πόλεμο στην Ουκρανία παίζοντας με τον Ουκρανικό λαό απέναντι στη Ρωσία. Είναι αυτή η Ευρώπη που έχει ενοικιαζόμενου εργαζόμενους, αυτέ είναι οι αξίε. αυτό. Αυτέ είναι οι αξίε που Είναι αυτή η Ευρώπη που όταν εμεί καταρρεύσαμε οικονομικά, μα μας έβαλαν μνημόνια, μας μας βοήθησε. Δηλαδή. και έκοψε συντάξει, μισθού, ανάγκασε αυτό. παιδιά να φύγουν από εδώ να πάνε να βρουν αλλού δουλειέ. Κάτι που είναι, είναι, δουλειές, είναι η Ευρώπη, Ευρώπη που έχει ευρωβουλευτίνε στην Καϊλή και αυτή, όλο αυτό το σύστημα με τα λόμπι που τρώνε, μυζάρονται. Οι Καϊλοί είναι άλλοι πάρα πολλοί που το κάνουν αυτό, αυτή την Ευρώπη λέμε αξίε. Ναι, για αυτήν να είμαστε περήφανοι. Ναι. Οκ, okay, εντάξει. Α, δηλαδή είναι αξίε και αξίε. Επειδή mm. έχει άλλε αξίε, πάει να πει ότι δεν είναι αξίε για αυτού όλα αυτά. Αξίε και είναι ναι. για αυτού όλα ε, αυτά. Είναι. τι θα ήταν. Mm. Ωραία. Να έρθουμε και στην εσωτερική επικαιρότητα. Στην εσωτερική ήρθαμε, βέβαια, με το Δένδια αλλά επειδή έχουμε ευρωεκλογέ στην άλλη εβδομάδα, να ξέρει ότι. Τι θα ψηφίσει. Εγώ. Ναι. Ε, το παίζω, δεν ξέρω. Μεταξύ. Το κοιτάω. Ε, ανδρουλάκι. Ναι. Ενώ σκέφτομαι στο κέντρο. Εντάξει. Λεβέντη και Κασελάκι. Αυτά του τρει. Εκεί το παίζουν, έτσι. Θα ψηφίσει ανδρουλάκι. Κέντρο. Δηλαδή κάτι με κέρδο. Θα σου πω τώρα. Ξέρω ότι θα ψηφίσει. Θα ψηφίσει ανδρουλάκι. Ναι. Αυτό που θα πω δεν ισχύει. Επειδή είσαι μάγκα. Γιατί να ψηφίσει κάποιο Πασόκ και όχι η ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία. Για το Πασόκ είναι μαγκιά. Έλα μου. Γιατί το Πασόκ είναι μαγκιά. Μια παλιά διαφήμιση. Ετοιμάμαι <laughs> τώρα. είναι μια διαφύση πριν που εγώ στην Νεολέα, πολλά χρόνια πριν, ήταν ωραίος τύπος και το έλεγε. Ήταν ένα σύντημα της Πασόκ. Το Πασόκ είναι μαγιά πως έτσι. Και εσύ μάγκας λοιπόν. <laughs> ναι, είναι <η> μαγιά <laughs> με τα δυο χέρια που λέμε. <laughs> ναι. Ο Ανδρουλάκης εδώ τι είναι να πει. Τα έχει πει όλα, δεν το έχω κανεί. Είναι φάση, το Πασόκ είναι φάση, <laughs> είναι φάση το αγόρι. <laughs> το, το επόμενο. Και εδώ λοιπόν λέω θα ψηφίσετε λοιπόν Πασόκ, Μπράβο, είναι μαγιά να ψυφείσει Πασόκ. Άρα να ψυφείσει ο Να ψυφεί. Γι' αυτό παιδί είσαι μάγκα να ψυφίσει Πασόκ. Α, ωραία. Και να ψηφίσει Πασόκ για να νικήσει ο Ανδρουλάκης Γιατί όπω ο ίδιο λέει <laughs> είναι <laughs> έτοιμο και το προδιαγράφη <laughs> <laughs> θα το πει, δεν το βλέπουμε. Θα Δεν το πασόκ το Τασό των προηγούμενων ετών. Πια και μόνο αυτή η ζήτηση που γίνεται αν θα είστε δεύτερη και αν θα γίνουμε κυβέρνηση το μέλλον, είναι μια ζήτη που πριν από μερικά χρόνια ήταν ένα όνειρο φερνή νυχτό. Πάμε τώρα στην ουσία. Έγουμε σίγουρο στο πασόκ, θα ένα μεγάλο ζητή των εκλογών. Εδώ θάνατησα να το δείτε. Συναντώ παντού ανθρώπου, οι οποίοι καταλαβαίνουν μια ανάγκη ήδη ψηφία σε νέα δημοκρατία τη ΣΥΡΙΖΑ. Σω ότι δεν πάει άλλο με το 40%. Πρέπει να υπάρχει σοβαρό αντίπαλο. Προγραμματικό, αξιόπιστο, προδευτικό. Και νομίζω ότι σιγά σιγά το βλέπουν αυτό σε εμά, κόσμο. Ακούω και κόσμο δεν βλέπω. Γι' αυτό είμαι πολύ αισιόδοξο ότι το βράδυ θα είμαστε οι των εκλογών. Έχουμε ένα νικητή. Άξ, καλά κάνει. Μεθισμένο από τη νίκη και αυτό. <laughs> δεν, δεν ξέρω πότε ήταν. Είπα ότι ήταν στο γήπεδο, ξενυχτισμένο. Δεν ξενυχιστά. ήταν στο γήπεδο. Ήταν, ναι. Και ο Ανδρουλάκη. Και ο Κασελάκη. Ο Κασελάκη και... έκανε βίντεο. Ήταν με στον κόσμο, δεν ήταν στου VIP. Και έκανε βίντεο που έρχεται ένα οπαδό και του λέει Σε γουρλή. Και έβαλε αυτό το βίντεο. Ε, Από δύο ώρε που ήταν εκεί, δυόμιση, αυτό που του λέει Σε γουρλή. Yeah. Yeah. Άρα yeah. γι' αυτό το πήραμε. Άρα γι' αυτό το πήραμε. Άρα είναι γουρλή. Εμεί, εγώ ήμουν γουρλή. Άρα το δίπλα μου λέω, οπ, οπ, οπ φτιάχτηκε. Κατευθείαν. Κι εκεί ατσαλάκωτο, τον είδα τα πλάνα. Και στο γήπεδο ατσαλάκωτο. Ένα σίγουρος. κακό πλάνο δεν μπορεί να υπάρξει όλα τόσο στιμένα και καλοφοντισμένο με το τσίτα που κάμπιζε το βαφτιστικό πάλι. Νομίζω. Βάλε ένα χαλαρό, βάλε ένα τισερτάκι, βάλε ένα στραβό, ένα Στον δεν τσαλακωμένο. Στο Είναι Α, είναι το θέρωμα. Ναι, μπορεί. Δεν πρέπει να είναι. Είναι κολλημένο το το μέσα. Ναι. Το μέσα είναι. Πώ έχει αυτό. ο Σούπερμα να το βγάζει το πουκάμισο. Ναι, ε? αυτό ακριβώς ε, Έτσι είναι το μέσα. Ανέβαζε τη σερτ, θα ήταν πάνω από το πουκάμισο. Ναι, σωστό. Δε. Έτσι πρέπει να είναι. Αλλά να μείνουμε στο ναδρουλάκι. Θα βλέπουμε πάνω... το γιακαδάκι που πάνω σαν <laughs> Τέλο στη <γλυφάδα. laughs> Γιατί στην Εκεί τα αυτά. βούλα, τη Πουλοβεράκια και τα Όλα αυτά είναι ίδια. τώρα που κάνει Να Σα βλέπετε πρωθυπουργό σε κάποια χρόνια. Θέλω να σα πω ότι πραγματικά πιστεύω ότι αν ο ελληνικό λαό μου δώσει αυτή τη δυνατότητα θα κάνω πάρα πολλά πράγματα για την πατρίδα μα. Το πιστεύω. Και το πιστεύω γιατί έχω και την ευρωπαϊκή εμπειρία, άρα μπορώ να κάνω συγκριτισμό. Έλα μου. Έχω και την ευρωπαϊκή εμπειρία, άρα μπορώ να κάνω συγκριτισμό. Τι μπορεί να κάνει. Βρέκα κομμάτια γλυκάλ δεν ξέρει να μιλάει <laughs> μετά από τόσα χρόνια γιατί που έχει σε, ευρωπαϊκή. Σε, ελληνικά. Άρα ελληνικά. Ο Εντάξει, δεν στήλει. χρειαζόμαστε στην Ευρώπη. Θέλει να πει σύγκριση. Και είπε συγκριτισμός. Είναι συγκριτισμό. Είναι λέξη το συγκριτισμό. Γιατί μιλούμε λέξη πλάστη. Αμέσω μετά. Όταν ο παμπινιό τη λέει. Πώ το λένε η, πώς το έπαινα, η βουλεύτησης, βουλεύτησης, βουλεύτριες. οι. το λένε οι. Πώ το λένε οι. Πώ οι. Όχι οι Οι βουλεύτριε. Είναι εντάξει. Ναι, εδώ Όταν τα κάνει άνθρωπος... ο Αδρουλάκη. Μα θέλει να γίνει πρωθυπουργό. Γιατί λέει έχει ευρωπαϊκή εμπειρία. Τι ευρωπαϊκή εμπειρία. Ναι, και δεν είχε μιλήσει στο Ευρωκοινοβούλιο μία φορά. Δύο, άντε. Δεν τα πιανε, παιδί μου, γι' αυτό δεν μιλάγε. Καλύτερα θα μιλήσει ελληνικά. Θα ναι, σωστά. Αλλά σωστή. θα έλεγε συγκριτισμό. Άντε τώρα, είσαι να είσαι μεταφράστηρια εκεί και να μεταφράσει τη λέξη συγκριτισμό. Πώ θα τη μεταφράσει, Για να πει? καταλάβουν κι άλλοι οι και... συμβουλεύτριε. Συγκρίσιμη, δεν το λε. Εκτό αν είναι από την Κρήτη που είναι συγκριτισμό. Κρήτη. Το κρυπτογράφη έτσι. Κι άλλοι το σκεφτήκαμε, τραπήκαμε. Εγώ δεν τραπήκα. Πέμπτη είναι κρυπτογράφη. Γι' αυτό είναι η πέμπτη, για να μην ντρεπόμε. Γι' αυτό λε κι ο να Ήγε, είναι άλλη λογική. Δεν... Τι, τι να πει. Ναι, όχι, θέλω να πω, μήπω για αυτό τον τελευταίο. Και... γιατί μίλησε ο Γιώργουλη. Εμισή που στείλαμε ναι. την προηγούμενη φορά δεν μίλησαν. Δεν πήγαν εκεί για να μιλήσουν, πήγαν να κάνουν ζωάρα. Εμισή που στείλαμε την προηγούμενη φορά δεν είχαν επαρκή γνώση ελληνική. Θα συντάξουν στην αγγλική. Μάλλον γι' αυτό του διώξαμε. Όχι στο ελληνικό κοινοβούλιο. Να πάτε εκεί να τα λέτε. Ναι, που που τα είναι με, με μετάφραση και μπορεί να σε διορθώσει λίγο μεταφραστή. Εδώ ακούσαμε θα γίνει το καλά. Αλλά έχω και. Απόλυτη ελευθερία κινήσεων. Τι θέλω να σα πω, εγώ δεν είμαι ένα άνθρωπο ούτε ανέβηκα στο ανσέρ τη εγχώρια ούτε είμαι ένα προϊόν τη εγχώρια οικογενειοκρατία, ούτε μεγαλώσει οι ένα γονεί με κάνω βουλευτή, υπουργό, πρωθυπουργό. Είμαι ένα άνθρωπο που το καταφέρει μόνο μου. Άρα η βαθμή ελευθερία που έχω για να συγκρουστώ για το εθνικό και δημόσιο συμφέρον είναι τεράστια και πιστεύω ότι αυτό λείπει από την πολιτική. άκου τι λέει, ότι ο ίδιος είναι ελεύθερος δεν έχει δεσμεύσει και μπορεί να συγκρουστεί mm. δεν ισχύει αυτό, θα σου αποδείξω τώρα ότι έχουμε άνθρωπο τον Ενεργία Πρωθυπουργό mm. τον Τρέχοντα Πρωθυπουργό που τον παρακολουθούσε ο οποίος, όχι, ah, <laughs> δεν θέλω να πω αυτό ah, άρα μήπως πάουν κανείς <laughs> δεσμεύσεις oh, yeah. τον παρακολουθούσε, mm. έμαθε αγωνιστικές μεθόδους, τρόπους, δράση. Ah, και, και ήρθε τώρα και πολεμάει τις πολυεθνικές <laughs> να το. Είναι αδιανόητο, είναι απαράδεκτο αυτή τη στιγμή, μεγάλη πολυεθνική κολοσσή να πουλούν ουσιαστικά το ίδιο προϊόν σε σημαντικά διαφορετικέ τιμέ, κρύβοντα ουσιαστικά εμπορικέ πρακτικέ πίσω από διάφορα κανονιστικά τερτύπια. Και γι' αυτό και ζητάμε την παρέμβαση τη Ευρώπη, γιατί το ζήτημα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά και άλλε ευρωπαϊκέ χώρε. Τα βάζουμε ανοιχτά με τι πολυεθνικέ εταιρείε. Μπράβο, αγόρι μου! Μπράβο, μου! Τα βάζουμε ανοιχτά με τι πολυεθνικέ εταιρείε. μου κάνει εντύπωση πως μια τέτοια πρωτοβουλία δεν βρίσκει θα έλεγα καθολική υποστήριξη από το ελληνικό πολιτικό ε, σύστημα Μήπως επειδή είναι παπάτζα όλο αυτό μήπως λέω εγώ έχουν να το λένε οι στενάζουν είναι η περίοδος τώρα που εντάξει <Δελή> Θέλει πάμε θα κάτι περισσότερο από τι πολυεθνικέ πραγματικέ. Να έχει δουλέψει από μικρό, να έχει γίνει πολυεθνική. Και να έρθει τώρα μια χώρα 10 εκατομμυρίων εκεί και να έρθει ο πρωθυπουργό και να τα βάλει μαζί σου. Ναι, να στραβάει το χαλί κατά τα πόδια. Ε, εκεί δηλαδή, κάπου... Να θες όπα. να αγιάσει και να μην σε αφήνει. Γιατί ζούμε στον καπιταλισμό και τον θέλουμε για να έχει πολυεθνικέ. Αλλιώ δεν το κάνω. Α, τι να είναι, αλλιώ δεν να μπαύω. Τη Α, να θέλαμε η Σοβιετία. Δεν θα κάναμε πολυεθνικέ, κάναμε πολυεθνικέ επειδή δεν θέλαμε Σοβιετία. <ύ dakika> ε, αλλά δεν ξέρω τι έχουν πάει. Το πέρασε όλο το μήνυμα με την πίτσα Χάτ. Δεν το πιάσατε από τότε. Ο <γκορμπατσόφ>, Γκορμπατσόφ. Ναι. Πρέπει να αποφασίσουμε όμω. Αφού θέλουμε καπιταλισμό, να έχουμε κανονικό καπιταλισμό. Δεν μπορεί <dibuj satisfies> να μην έχουμε πολυεθνικέ, να έχουμε ανταγωνισμό. <πι> Ούτε πισωγυρίζουμε. Να βάζει πρόστιμα. Να... Τι είναι όλα αυτά. Πού πηγαίνουμε. Θέλουμε ελεύθερη αγορά. Πρέπει να πατηθούν κάποια συγκεκριμένα γιατί έρχονται εκλογέ. Εγώ θέλω αυτού του έρχεται να συνεπεί. Βέβαια, ελεύθερη αγορά, να σπατήσουμε κάτω στι κουλίτσια, οι εργαζόμενοι να μην έχουν δικαιώματα, δεν θα έχει παιδεία, υγεία και αυτά που λέμε τα αντίθετα, α πούμε. Για, γιατί να μην τα λέμε να υπάρχει μια ειλικρίνεια και να πούμε, Ναι, αυτό θέλουμε. Καλά, αυτό κάνουνε. Ναι, αλλά αυτό θέλουμε, πες το. Ναι, το λέμε. Θέλουμε δημιουργή. ιδιωτική παιδεία, ιδιωτική υγεία, τα, όλα αυτά τα θέλουμε. Θέλουμε τι πολυεθνικέ να τι πατάτε κάτω. Κάπου είδα σήμερα ότι θα ιδιωτικοποιήσουν και την αιμοδοσία. Αχ. Δεν θα είναι κράτο. Τη υπερμοδοσία. Νομίζω αυτό είναι ιδιωτικό. Η σπερμοδοσία mm. Πληρώνει αν πα να. Πληρώνονται. Πόπα! Ναι, δεν Α, σε παίρνει πια. Το ε... θα έχει εκατομμυρίο, όπω θα γίνει ο Άδωνη. <σχερ> Τέλο πάντων. Δεν <σχερ> το δίνει. Τι δεν το δίνει. Δεν το... Το Α, δίνει. σε εμά το μοιράζει απλόχερα από ό,τι βλέπω. Α, ναι, Ά, δεν <σχερ> το δίνει επαγγελματικά. <σχερ> <σχερ> να, ναι. ναι. Για άλλου σκοπού. Εδώ λοιπόν, ακούσαμε για άλλη μια φορά τον Πρωθυπουργό στη Μάρα Ζαχαρέα προχθέ που έδωσε στην συνέντευξη και λέει τα βάζουμε με τι πολυεθνικές Ναι. Το έχει πει 10 15, 15 φορές, οι πολυεθνικές κανονικά ζουν, ε, βάζουν αυτά που βάζουν, δεν ρίχνουν τιμές. Τις έχει κονατήσει, με τα ε... πρόστιμα και αυτά που τους πολύ, βάζει, πολύ, που είναι πολύ πολύ το 1% του τζίρου τους. Αλλά ευτυχώς όμως πάμε, πηγαίνουμε προς τη σωστή κατεύθυνση, όπως λέει. Και αγωνιζόμαστε να αναπτυχθούμε με ρυθμούς πολύ πιο γρήγορους. Από την Ευρώπη δεν υπάρχει καμία αμφιβολία όμως, ότι αυτή τη στιγμή πηγαίνουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Μπράβο! Όταν η οικονομία αναπτύσσεται με διπλάσιο ρυθμό από ό,τι η υπόλοιπη Ευρώπη, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει πραγματικό πρόβλημα ακρίβειας Πρώτος το αναγνωρίζω εγώ. Μπράβο. Είναι δύσκολα τα πράγματα Στα σήμερα. Στα τρόφιμα βλέπετε αποκλιμάκωση. Θα σα μιλήσω για τα τρόφιμα αφού κάνω μια πιστεύω αντικειμενική διάγνωση Μπράβο. του προβλήματο. Γιατί πράγματι σήμερα τα ασθενέστερα νοικοκυρία δοκιμάζονται από την ακρίβεια. Αντικειμενικά μιλώντα, γιατί τα είπε πολύ σωστά ο ίδιο και για εαυτό... δεν έχει αυτό το νοικοκυριό, δεν έχει αυτό να καταλάβει ότι ζορίζεται, ότι κάνει. Στενάζουνε. Ναι, βέβαια. Στενάζουνε. Και... Το ρώταγε η κοραή το πρωί, λέει, στο σπίτι δεν συζητάτε για πράγματα, να σα πει η μαρέα πράγματα που έχουν ακριβήνει πολύ και δεν αντέχετε να τα πάρετε. Ε, βεβαίω. Λέει: Κάνουμε τέτοιε συζητήσει στο σπίτι. Και είπα αυτό. Ναι. Ότι δηλαδή η φέτα έχει 6,28 είπε γενικώ πράγματα. Είπε. Μπορεί να μιλάμε για το σπίτι του Βολτέρου, που ήταν πιο φθηνό κάποτε και τώρα κοστίζει άλλο. Αυτοί έχουν και ένα σπίτι του Βολτέρου και θα πάνε στο σπύπάρ απέναντι από το βολτέρο και θα πάρουν το τυρεφνά. Εδώ είναι ακριβή η φέτα. Εκείνη πιο φθηνή. Είναι πιο φθηνή. Άρα. Και, και το παστίτσιο στη μυραμπό ή που τρώει και περνάμε όλοι μαζί. Πού ποιο σε πω παίρνει το κοιμά. Ποιο φθηνά θα παίρνει το κυμά. στο κοιμάτι. Το κυμά. Στο Παρίσι η ζωή είναι πιο φθηνή από την Αθήνα. Γι' αυτό έχουν εκεί σπίτια. Εσύ έχει μόνο εδώ. Πάρτα. Τι είμαστε Τι Αυτή πειάς. είναι το χολιμούτσι Που έχουν ευθύνο κοιμά Σωστό Εμείς, τη Εμείς φέτα και... έχουμε, Πάμε στο θα την εκτιμήσεις έτσι, τη φέτα θα εδώ τα εδώ κάνουμε έτσι. τα 5.000 Τα έτσι πώς έχει μου, ο κυμάς, Πέντε Πόσο κιλά πέντε ευρώ παραπάνω πέντε ευρώ από μένα, έτσι, από μένα. Και το στο <laughs> Πάρε, Σου δίνει το Και το Το να μετά στο Δύο Ε, δύο, μην γίνει 9. Σωστό. Δεν Δύο oh. περάσματα. <laughs> το πρώτο είναι σαν μακαρόνι. Δεν το θε. <laughs> Γιατί το ίδιο δεν γίνεται μετά. Το, το δεύτερο. Όχι, το ίδιο δεν γίνεται αν το ψήσει. Όχι, δεν γίνεται το ίδιο. Α, είναι αλλιώ. Έχει μεγάλα κομμάτια μέσα. Μακαρόνι ε. το. Δεν το θες, έτσι, το θες πιο Οκ okay. Όλο αυτό λοιπόν που περιγράφουμε. Εκτό και αν το τώρα... βάσει κανελόνια που το θες λίγο για να κρατάει. Okay. Τέλο πάντων, μην <laughs> δώσω άλλα τύψε θέλω. <laughs> Ε... Ατέλειωσε και το μαρτύριο, βλέπω. Όλα αυτά. Είχαμε ένα μαρτύριο τόση ώρα. Είχαμε το δεκάλυτο τη Αφροδίτη Λατινοπούλου σε μια οθόνη <laughs> εδώ, εδώ πέρα. Κομμάτων πέσουν, ναι, <laughs> αλλά να παίξουν. Δεν λέω, βλέπουμε όκδε το ένα, το άλλο. Εντάξει. <laughs> αλλά και την Αφροδίτη Λατινοπούλου την ώρα τη εκπομπή, γιατί. Έτυχε τώρα αυτό. Να, να μάθω πώ είναι ο κόλο μα με όψη φιλίου, πορτοκαλίου και να πρέπει να ξηρίσω τη μασκάλη μου ή όχι, το πράγμα μου. Δεν είναι χρήσιμα αυτά. Είναι χρήσιμα, αλλά την ώρα τη εκπομπή θα δω πρέπει να το τέτοιο. Μετά από αυτό, βάλει με τσοτάκι. Έχουμε αυξήσει μισθούς και συντάξεις, αλλά αυτό μερικές φορές δεν αρκεί για να καλύψει κάποιες αυξήσεις, κάποιες αυξήσεις, ειδικά στις τιμές των τροφίμων. Έχουμε κάνει σημαντικές παρεμβάσεις στην αγορά, έχουμε προσδιορίσει περιθώρια κέρδους, έχουμε κάνει πολλούς ελέγχους, έχουμε βάλει πολλά πρόστιμα. Εξακολουθούμε να έχουμε ένα πληθωρισμό τροφίμων ολίγων υψηλότερο. Ολίγων υψηλότερο. Από αυτών τη Ευρώπη. Δείχνει κάποια σημάδια αποκλιμάκωση. Δεν θέλω να κάνω κάποια πρόβλεψη παρά μόνο να σα πω και να διαβεβαιώσω του τηλεθεατές σα ότι θα εξακολουθούμε να δουλεύουμε πολύ σκληρά. Π, π, π, πολύ σκληρά για να περιορίσουμε τι επιπτώσει του προβλήματο. Τι άλλο θε, τι άλλο θες να κάνει. Τα βάζουμε τι πολιθικέ. Δουλεύει πολύ σκληρά. Ο λίγων παραπάνω είμαστε στον πληθωρισμό. Όλα τα ίδια λεφτά. Ε. Ενώ. Δεν το, ζητήθηκε, δεν το ψηφίσαμε για να δουλέψει πολύ σκληρά. Του το ψηφίσαμε για να δουλέψει. Και αυτό με τα ίδια λεφτά δουλεύει πολύ σκληρά. Ε, όσο, δε. Που δεν όφιλε. Όχι, δεν, δεν το δουλεύει. Ενώ το ίδιο ε, μισθό παραπάνω ωράριο. Ούτε του ο, ο κόσμο δούλεψε πολύ σκληρά. Εσύ να δουλέψει για παραπάνω θα πει στι λεπτορίε. Κατάλαβε. Δύο λεπτά παραπάνω. Ορίστε. Γιατί να εκτιμάμε. Η ναι. μιζέρια μα μα έχει. Που μα έχει. η μιζέρια μα. Γιατί είμαστε μίζεροι Έλληνε. Θα πάμε επειδή έχουμε πέσει λίγο ευρώ. Ναι. Είδα ένα βίντεο ναι, ε, το είδα Τη Ιρλανδία που ήταν Με εκεί Γιά μας κάπως έτσι λεγόταν <laughs> Μια μάρκα που είναι στην Ιρλανδία Θα γυρίσουμε πάλι στο γιανάκι Αυτό θα μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις Το παιδί που μικρός που ξεκινήσαμε την... την εκπομπή ναι. Γιατί μαζί με όλα αυτά που είπε χθε έκανε και κάτι άλλο Περέα μου, περέα μου με το σαρώνικό σου που έχει για καμάρι σου τον ολιβία σου. Περέα μου, περέα μου με το σαρόνικο σου. Παιδί και γο του πήρα. τη θάλασσα και στη στεριά. Γεννήθηκα μεγαλώσα κοντά στην Τέρψη θέα, και σπούδασα μηχανικός εγώ στον Προμιθέα. με το σαρό σου που έχεις για καμάρι σου τον Ολυμπιακό κόσου, που έχει για καμάρι σου τον Ολυμπιακό σου Περαία μου, περαία μου με το Σαρώνικο σου Ελληνοφρένεια της Πέμπτης Είμαστε εδώ Ο Κασελάκης Καλή επιτυχία να πούμε και στα παιδιά που έχουν ξεκινήσει πανελίνε, το στέλνει εδώ και μια μάνα από ό,τι καταλαβαίνω Να πάνε καλά τα παιδιά Μπράβο να γράψουν ωραία Να πάνε μετά στο πανεπιστήμιο Να σπουδάσουν και μετά να παίρνουν 600-700 ευρώ 800-1000 στην καλύτερη Και η ζωή να στοιχίζει 800. Αν να κάνω χιλιά. απόσβεση κάπω στι σπουδέ του. Αν παίρνει 1.000, η ζωή θα στοιχίζει στην Ελλάδα 800. Για να ζήσεις με ένα ενίκιο και τρόφιμα κτλ. Ή 1.200. Αν παίρνει 1.200. Όχι, είχες... όχι. Α, η, ζωή η, διάμεκα, θα... η ζωή έχει 1.200. Αν δεν μένει σε σπίτι δικό σου. Ναι. Αν το έχει πάρει καμία κληρονομία. Και όχι. Αν βοηθάει γόνοι... η Εκκλησία, όπω είπε και με του Αν δεν έχει. Αν μα νοικιάζει, δεν Οπότε αν βοηθήσει η Εκκλησία. Κάντε του σταυρό με μπορεί... λίγο λόγια παιδιά Διαβάστε, δεν λέω να διαβάζετε ναι. Αλλά κάντε και το σταυρό σα. Μπορεί να βοηθήσει και η εκκλησία σε εξετάσει. Ένα χρήσιμο εργαλείο ναι. Ο Στέφανος Κασελάκης που ήταν και χθες στο γήπεδο Χρήσιμο εργαλείο και δονητής Τι είπα να πει τώρα, όλα τα εργαλεία Για τη ίδιο. ζωή εννοώ σε... Ό,τι θέλει ο Ό,τι θέλει ο νιώθει πιο άνετα ναι. Και ό,τι σε βοηθάει να π Ο Στέφανο Κασελάκη. Για πα πα πα, πρέπει να τον κρατάει κάποιο και να του πρόχνει. Τέλο πάντων, για πέσει. Ο Στέφανο Κασελάκη, χθε που τον είδαμε στο, στο γήπεδο, έχει πάει μέχρι στιγμή στη Μακρόνισο, mm. στην αρχή της, του Σεπτέμβρη, εκεί στον προεκλογικό αγώνα των Εσωτερικό. Με τον Αποστολάκη, θυμόμαστε ναι, όλοι ναι, ναι, που ήταν ναι. Στο Super Mario. Μετά τον Παλαιστίνη, είδαμε στην. Τώρα στην Παλαιστίνη. Στην Κεσαριανή. Ω όφιλε. Στην Κεσαριανή, κατέθεσε. Κατέθεσε, Στεφάνη. Στην Παλαιστίνη τώρα, χθε. Πού πήγε, τι έπρεπε να στην γίνει. Στην Ουκρανία, όχι. Α, και συνεπεί λίγο με του Αμερικάνου. Στο μουσείο Μπελογιάννη να το. στην Αμαλιάδα, γιατί κάνει περιοδεία στον πύργο. Εκεί λοιπόν και από εκεί έκανε δηλώσει. Έχω βαθιά την, και τη συγκίνηση και την, τη συνειδητοποίηση ότι είμαστε και είμαι ελάχιστο μπροστά στο ανάστημα αυτού του ανθρώπου που είναι πίσω μου, του Νίκο Τιμπελογιάννη. ο οποίος αγωνίστηκε για τις ιδέες του, για την ελευθερία της πατρίτας του, για τη δικαιοσύνη, για τη δημοκρατία, για την ισονομία, την ισοπολιτεία. Και το μόνο το οποίο αισθάνομαι αυτή τη στιγμή είναι την ευθύνη η σύγχρονη αριστερά, εκείνη που έχει στο DNA της να κυβερνήσει για να αλλάξει τον τόπο για το καλό των πιο αδύναμων συμπολιτών μας, για την καλό των θεσμών, Έχουμε λοιπόν την ευθύνη να, και εμεί να σηκώσουμε ανάστημα και να αγωνιστούμε απέναντι στις ε, δύσκολες συνθήκες που βιώνει αυτή τη στιγμή η κοινωνία μας. Λέει ο Κασελάκης ότι όπως ο Μπελογιάννης έτσι και εμείς, mm -hmm. και εμείς, είπε τώρα στο τέλος έχουμε την υποχρέωση να αγωνιστούμε για τις συνθήκες της κοινωνίας Το και εμείς. Στην, τα κάπως, τα ναι, στην ίδια ζηγαριά. Ο Μπελογιάννη που εκτελέστηκε επειδή πήγε, ήταν απέναντι στο, σε ένα κράτο τότε και στου Αμερικανού και στι αξίε των Αμερικανών, τι οποίε υπηρετεί ο Κασελάκης Και δεν ξεπούλησε. Όχι, δεν ξεπούλησε τελευταία στιγμή. Και βγαίνει ο Κασελάκης και εμείς όπως εμεί όπω ο Μπελογιάννη θα πρέπει να. Πώ μπαίνουν αυτά τα δύο. Καλά, με την ίδια εμπειρία θα μπορούσε να πάει και σε ένα μουσείο του Ρίγκαν Ενώ, και <laughs> να λέει τα ίδια. Δεν αλλάζει κάτι. Τη Θάτσερ. Τη Θάτσερ. Αλλάζει κάτι. Ότι με τη Θάτσερ ομονοεί σε απόψει. Πιστεύουν τα ίδια. Με τον Μπελογιάννη δεν έχει καμία απολύτω σχέση. Γιατί έπρεπε να βρωμήσει και το συγκεκριμένο χώρο. Ε, τελειώ, για ποιο μάλιστα, λόγο, ποια ανάγκη. Είναι δικά σα, όλα δικά σας. Δεν είναι δικά μα. Είναι κάθε άνθρω... πάει ο καθένα Ο Μπελογιάννη, ο, ο, ο Δεν ανήκει σε κανένα κόμμα. Ανήκει σε κάθε άνθρωπο που αγωνίζεται για τα ιδανικά που αγωνίστηκαν κι αυτοί. Τότε με άλλε συνθήκε. Όχι, δεν ξέρω. Δεν μπορεί να περιμένουμε. Τώρα βγήκε 6 μήνε, έχει το παιδί. Μπορεί να αγωνιστεί για τα ίδια. Μπορεί να είναι ο νεοβελουχιώτη, το πιο ξερισμένο. Το έχει προλάβει ο Μητσοτάκη. Αλλά χτυπάει τι πολυεθνικέ. Χτύπα και οι Όχι, Είχαν πολυεθνικέ. Όχι. Ο Μητσοτάκη το κάνει. Επειδή διαγωνίζονται ποιο είναι πιο αριστερό. Ο ένα πάει σε το πόσημα πολύ συγκεκριμένα και ο άλλο λέει ότι χτυπάει τι πολυεθνικέ. Όπου βρεθεί και όπου σταθεί. Τι έχουμε ναι. επιλέξει. Τάξε. Από αριστερό αριστερό μετρό. το ζούμε τελικά, όχι χριστιανό μετρό. Γι' αυτό είναι η Λατινοπούλου είναι πιο δεξιά. Πιο, πιο, είναι η πιο α, δεξιά α, και ναι. βγαίνει. Mm. Γιατί δεν υπάρχει δεξιά στην Ελλάδα, γιατί είναι αριστερή. Όχι, εκεί την πατάμε. Βέ. Για Βελόπλο και Λατινοπούλου είμαστε. Βάλει το δεύτερο απόσπασμα του Κασελάκη, γιατί ήταν μια δήλωση που την κόψαμε στα δύο. Άρα λοιπόν, εγώ δεσμεύομαι στον κόσμο τη αριστερά, στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ και με τόσο υπερήφανο που ο Σύριζα. πρωτοστάτησε ώστε κυβέρνηση, ώστε αυτό το πέρα το μουσείο να ολοκληρωθεί και σε όλο τον δημοκρατικό κόσμο να σταθούμε αντάξει στην ιστορία του Μπελογιάννη και των αγωνιστών ε, της ε, δημοκρατίας μας για να μπορέσει αυτός ο τόπος να αισθανθεί περήφανος για το μέλλον που θα αφήσει τα παιδιά του. Πόσο, πόσο μοραλισμό παραπάνω να αντέξουμε... Πόση ανηθικότητα νέχουμε. παραπάνω να αντέξουμε. Όπω ο Μπελογιάννη, έτσι και εμεί. Τα βάζει στην ίδια πρόταση. Κάθε σοβαρό άνθρωπο που ξέρει τι ακριβώ έκανε ο Μπελογιάννη και έδωσε τη ζωή του για αυτά που πίστευε, γιατί ο Κασελάκης προέρχεται από ένα κόμμα που πιστεύαν άλλα και άλλα κάνανε. Όταν του στριμώξαν για 17 ώρε και βγάνανε τον Ερπή. Και βασικά άλλα λέγανε και άλλα ήταν. Ναι. Όχι μόνο Όλο κάνανε. μαζί. Όλο. Και αυτό είναι το βασικό πρόβλημα του Σίζα που δεν βγήκε οι σύντροφοι. Γιατί είναι ένα που άλλο λέει και άλλο είναι. και τολμάει και βάζει την ίδια πρόταση όπως εκείνο τότε που δεν σκέφτηκε ούτε ένα δευτερόλεπτο να αλλάξει θα μπορούσε να έχει σωθεί να έχει σώσει τη ζωή του αλλά προτίμησε να φύγει από αυτή τη ζωή επειδή πίστευε μέχρι τέλος τις απόψει του και δεν ήταν ο μόνος ο Μπελογιάννης είναι σύμβολο υπάρχουν χιλιάδες τέτοιοι και πάει, τολμάει και μπαίνει στο ίδιο κάδρο και φωτογραφίζει και κάνει δήλωση μετά τον αργυρό που σήκωνε τη γροθιά Μετά το σπίτι του ενό 800 εκατομμυρίων το ένα. Μετά το λιάγκα που τον έχει κάθε εβδομάδα και τον παρουσιάζει στι πέτσε και βλέπε μετά από με τα σκάφη και, και τα υπόλοιπα και τα γκούτσι τα γυαλιά και πάει στο Μπελογιάννη, η κατάληξη είναι αυτή και λέει όπω και ο Μπελογιάννη, έτσι κι εμεί. Πόσο σ... ανήθικο, πόσο χυδαίο είναι όλο αυτό. Τι χυδεότητα έχει φέρει ο μοντέρνο κατασταλμασμένο στα νέα δεδομένα. Ποιο. Εσύ δεν μπορεί να προσαρμοστεί mm. στα νέα δεδομένα, mm. πώ χτυπιάται πια το σύστημα από μέσα. Τι πήγε. Στον Τι πήγε Τι πει. Πήγε, να πέ... Ναι, τι. Να πει το Αθήνα μου. <σχελίδε> τι πήγε να κάνει άλλο. <σχελίδε> να χτυπήσει <σχελίδε> το σύστημα από μέσα. <σχελίδε> τα <Το σχελίδε> έχουμε ξαναπει. Δούριο ύπο. Γι' αυτό σηκωθεί. Γιατί μπήκε <σχελίδε> στο σκάφο του Λιάγκα. Γιατί μπήκε. Γι' αυτό. Ένα-μυδέν. Να χτυπά όμω έτσι το σύστημα. Υπότιτλοι Authorwave έχουν χτυπά τραμπα τα καλώδια. Ξέρω εγώ πώ το χτυπά. Τι πήγε με τον Ευαγγελάτο από μέσα. Γιατί πήγε. Να χαλά τα γραφικά του Ευαγγελάτου. Να πει να πει να πει και ζωντανό. Κανονικό. Άρα τι κάνει. Χτυπάει το σύστημα στην ουσία. Και υπάρχει κόσμο που δεν κάνει. Δεν δούμε επαναστάτη στα Σωστό. Σωστ Υπάρχει κόσμο που δεν ενοχλείται καθόλου από όλα αυτά. Βλέπω πια το πουλμανάκι του ΣΥΡΙΖΑ, δεν λέει ΣΥΡΙΖΑ, το λέει κάπου ο Λέει καλύτερη ζωή και έχει τη φάτσα του Κασελάκη. Άλλο Τραμπ, άλλο Αμερικανό υποψήφιο. Γιατί υπάρχει Πούλμαν ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, Τινέχισε. δεν υπήρχε. Ο Κασελάκη μετακινείται με ένα αυτοκίνητο πουλμανάκι. <σχ> Α, τώρα το έχει Πώ ο Ολυμπιακό κάνει τι θέστα <σχ> έτσι και ο Κασελάκη <σχ> είναι πάνω. Όχι. Που το ανοίγουν, το κλείνουν και τέτοια. Αυτό δεν γράφει ΣΥΡΙΖΑ. Έχει κασελάκι φωτογραφίε και λέει για μια καλύτερη ζωή. Και Δεν... τα νόματα τη σχέση έχουν. Δεν υπάρχει κόμμα, θέλω να πω. Ε, εντάξει. Και όλοι αυτοί προέρχονται από ένα κόμμα που ήταν αριστερά και είχε διαδικασίε μέχρι πριν 6 μήνε. Και κατηγορούσαν του άλλου. Γραφειοκρατίε θα έλεγα. Μα αυτοί όλοι, ο, για τον κόσμο μιλάω και για κασελάκι, αυτό προσδιοριζόντουσαν ω πιο σοβαροί από τα άλλα κόμματα. Γιατί είχαν διαδικασίε, είχαν πνευματικότητα, είχαν αριστερά, είχαν ευαισθησίε. Και τώρα έρχεται ένα που πιάνει από τον Μπελογιάνι μέχρι την Ιερή Συμμαχία του ΝΑΤΟ και... που το Νάτο είχε πει να. Το τότε ΝΑΤΟ, οι Αμερικάνοι έδωσαν εντολή να εκτελεστεί ο Μπελογιάννη και τα βάζει όλα σε μια χύτρα. Και νομίζω ότι επειδή είναι στο μυαλό του γιαούρτι, θα τον πιστέψουν και ακόμη. Το πιστεύει ένα κόσμο. Παιδί μου, θα μα ακούνε τώρα και θα λένε ναι, ναι, ναι ο Μητσοτάκη όμω και λένε και τον Κασελάκη. Τι είπαμε το για τον Άλλο αυτό. Δεν, δεν έχει σημασία. Καθόλου. Όχι, δεν θα το ακούνε αυτό. Και θα λένε τον Κασελάκη, ένα Τι το κάθισμα του Αυτό που το έκανε. Είπε. 71, κυριάκη, είπα 71. Το... 71. Είπε ah. 71. Έκανε δηλώσει ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Μία-τρία. Oh. Κατά του, του Ισραήλ. Τι έκανε ο Μητσοτάκη. Για το Eurovision στο Ισραήλ. Μόνο, μόνο Περίμενε, εκ. περίμενε. Ah. Θα ακούσουμε πώ το είπε γιατί η γενοκτονία. Σαν τον συνεχίζει... Ανθρωπάκο του Μίτσου, φαντάζομαι. Θα το ακούσουμε για να καταλάβει. Η Ελλάδα έχει εκφράσει με πολύ έντονο τρόπο τον ισχυρότατο προβληματισμό τη. Για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στη Γάζα και ειδικά στη Ράφα. Και έχουμε προειδοποιήσει το Ισραήλ, με το οποίο έχουμε μια στρατηγική σχέση, ότι δεν πρέπει να γίνει χερσαία εισβολή ε, στη Ράφα, και σε αυτό είμαστε εναρμονισμένοι με του πιο πολλού Ευρωπαίου εταίρου μα, και ότι αυτό αποτελεί ένα τεράστιο λάθο, διότι δεν είναι δυνατόν άμαχοι, παιδιά, να πληρώνουν μια στρατηγική επιχείρηση η οποία ε, έχει, κατά την άποψή μου, ξεφύγει από ένα αποδεκτό όριο αντίδραση του Ισραήλ. Από ένα αποδεκτό όριο αντίδραση του Ισραήλ. Ναι, ε, είπαμε. Ξεπέρασε το όριο. Είχαμε πει να υπάρχει υπολογισμένο ανθρωπιστικό κόστο. Του το έχει το, το, το, το, το, το, το πει πριν τρει μήνε. Και τώρα έγινε υπολογιστό. Λέει εδώ ένα αποδεκτό όριο. Ε, αποδεκτό, δηλαδή έχουμε τώρα περίπου. Ε, το αποδεκτό όριο είναι κάποια, κάποια παιδιά νεκρά. Όχι όλα τα παιδιά νεκρά. Έχουμε πάνω από 35.000 νεκρού. 30 πάνω, είναι okay. οκ. Γιατί το ξεσκύσει το πα 35 35. Έβλεπα ένα, ένα στοιχείο σήμερα: κάθε 10 λεπτά στη Γάζα σκοτώνεται ένα παιδί. Κάθε 10 λεπτά. Το αποδεκτό όριο ποιο είναι, συμφωνώ με τον Κυριάκο Μητσοβίνη. Στο τέταρτο. Κάθε τέταρτο. Που είναι και στρογγυλό. Κάτι άλλο, ναι, παιδί μου. Τι θα πει Το δεκάλεπτο είναι κάτι υπερβολικό. Τι θα πει θα θα αποδεκτό έλεγα. όριο. Ε, οι μαχητέ τη είναι περίπου 3.000. Θε να του πει τρομοκράτε, να του πει τρει Τρομοκράτε. Και είναι. Έχει σκοτώσει μέχρι στιγμή περίπου 40.000 ανθρώπου. Εθέα. είναι τρομοκράτη. Κάπου φάνηκε αυτή η είναι τρομοκράτη. Ποιο είναι τρομοκράτη. δοκιμάζει. Δηλαδή, αν είναι αυτοάμυνά του και πρέπει τη χαμά να την ξενώσει. Το νόμο δικαίωμα είναι στην αυτοάμυνα. Τι, τι συζητά. Φτάσαμε στο τέλο. Έχει βγει ένα καινούργιο τραγούδι από τον Τζαμάλ και τον Ντάνι Καμπίνο. Να κλείσουμε με αυτό. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο Γεια χαρά Πάμε εντάν Ανάμεσα στη λοταρία Και το θάνατο κάθε πρωί Καλά που υπάρχει το ραπ της Ελλάδας Και υπάρχει ψυχή Τέρατα νάτα 2004. Γράφω και νιώθω γυμνός. Δεν άφησα κάτι για μένα. Ακόμα περνάνε τα όπια και λέω μέσα μου μαλακήσουμένα. Μας νανουρίζουνε τα μηχανάκια και το θόρυβο στο λεωφορείο. Αυτή η ιστορία της πόλης τα λόγια εκατομμυρίων. Εδώ οι μικροί μαχαιρώνονται για λίγη άδρενα Εδώ που μανάδες ντυμένες στα μαύρα ψάχνουν να βρουνε γαλίνη Εδώ που τα αδιέξοδα γεμίσαν όλες τις μέρες Εδώ που τα ξυπνητήρια μας ματώνουνε τις Δευτέρες Φλιμμένη γενιά με χαρούμενες φωτογραφίες Βιτρίνα που λάμπει και κρύβει φοβίες Ρούχα ακριβά, πόζες και δικαιολογίες Δωμάδα καλή, Δωμάδα με δυο συνεδρίες Ανάμεσα στη λοταρία και το θάνατο κάθε πρωί Καλά που υπάρχει το rap της Ελλάδας, καλά που υπάρχει ψυχή Μεταξύ σοβαρού και αστείου, μου λέει ότι θέλει παιδί τις λέω μωρό μου και πώς θα τη βγάλουμε, σιωπή Οι φίλοι μας στο ταλαβέρι, οι φίλες μας τα only fans Κι εγώ να αγχώνομαι μέσα στο σπίτι, αν θα στεριώσουν τα raps Δεν θέλω γούστα και λούσα, θέλω μόνο να του έχουν δοθεί Χρόνια του γέρου μου να αναλύουμε μπάλα και πολιτική Το τραπέζι μας είναι λειψό γιατί λείπουν οι φυλακισμένοι Του χρόνου αδερφέ μου κοντά μας η μάνα σου σε περιμένει Πόσα χρόνια και να χρειαστούνε τα παιδιά της θα είμαστε εμείς Περίφανοι για ότι άφησες πίσω Στάχτα πολυεθνικής yeah. Μπάζα τα σπιτρικά, σκόλη κι όλα νεκρά Nezui danika, sem ne plijitou, ne penun machitika, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,